το περασμένο Σάββατο το μιλήσαμε για τα δώρα που μας δίνει η προσευχή και αναφέρθηκα σε ιδιαίτερο μάθημα στα δώρα της προσευχής διότι Δεν κρύβω την απογοητευσή μου όταν πολλές φορές απευθύνομαι στους ανθρώπους και τους ομιλώ και τους βεβαιώνω ότι η σωστή προσευχή λύνει όλα τα προβλήματα δεν αφήνει πρόβλημα άλλοι το δια των άνθρωπων, δια των χριστιανών λέγω ότι απογοητεύομαι όταν βλέπω το πως δυστυχώς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αντιμετωπίζουν την προσευχή. Όταν του ομιλεί για προσευχή, σε κοιτούν με κάποια απορία, σου μιλούν με κάποια αβεβαιότητα δείχνουν εν πάση περιπτώσει ότι με την προσευχή παππούλοι θα λύσουμε τα προβληματά μας τώρα στον 20ο αιώνα, τι μας λες τώρα, θα κάνουμε προσευχή και θα λυθούν τα προβληματά μας, λυπάμαι αγαπητοί μου αδερφοί και πάλι το ξαναλέω λυπάμαι, διότι πίστευα ότι οι χριστιανοί αυτό που λένε πίστη στο Θεό το εννοούν και δεν το χρησιμοποιούν μόνο σαν προκάλυμμα, σαν μία απλή μάσκα για να παριστάνουμε τους Χριστιανούς. Πίστη στο Θεό σημαίνει απόλυτο εμπιστοσύνη των Θεών. Πίστη στο Θεό σημαίνει ότι ο Κύριος έχει την δύναμη να λύσει όχι μόνο τα μεγάλα προβλήματα αλλά και τα μικρά, τα καθημερινά μας πίστη σημαίνει ότι ο Κύριος δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ή μία απλή δύναμη όπως τη λένε πολλοί και αυτό είναι μεγάλη βλακεία και ανοησία αλλά ο Κύριος είναι το δικό μας πρόσωπο είναι ο Πατέρας μας και αν αυτό δεν το πιστέψεις, και αν αυτό δεν το καταλάβεις, και αν αυτό δεν το εννοήσει, τότε ασφαλώς ουδέποτε θα προσευχηθεί σωστά. Η προσευχή λοιπόν σας έδειξα το περασμένο Σάββατο τα δώρα της σωστή προσευχής. Και αν θυμάστε καλά, δεν σας είπα απλά θεωρίε. Δεν σας εμίλησα απλά με ωραία λόγοπέγνια για να σας δείξω τα δώρα της προσευχής, αλλά χρησιμοποίησα παραδείγματα, ζωντανά, παραδείγματα τα οποία αναφέρονται στην αγία γραφή και στους αγίους, τους βίους των αγίων της εκκλησίας μας, για να δείτε ότι η δύναμη της προσευχής. Έγινε και επομένως και μπορεί να λύσει όλα τα θέματα και τα ζητήματα του ανθρώπου. Σας έδειξα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος δια της προσευχής έκλεισε τον ουρανών επί τρία χρόνια και έξι μήνες, προκειμένου ο λαός, ο Ισραηλιτικός, να μετανοήσει. Σας έδειξα την προσευχή των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι δια της προσευχή των άνοιξαν τις πύλες της φυλακής μέσα στην οποία είχαν δέσμια τον Απόστολο Πέτρο έτοιμο διαεκτέλεσι και Άγγελος Κυρίου τον ελευθέρωσε σας έδειξα την δύναμη της προσευχής ενός νεαρού παιδιού του Αγίου Τρίφωνος ο οποίος παρά την αγραμματοσύνη του παρά των νεαρών της ηλικίας του μόλις 17 χρονών εν με την προσευχή του κατάφερε να απαλλάξει την βασίλισσα, την τότε βασίλισσα του Βυζαντίου, από την κατοχή του δαιμονίου και αυτά ήσαν μόνον λίγα παραδείγματα στοιχειώδη παραδείγματα για να δείξω ακριβώς την δύναμη της προσευχής εάν δε ήθελα ο λόγος μου να περιοριστεί μόνο σε παραδείγματα τότε να είσαστε βέβαιοι ότι θα, είχα, θα ήθελα μάλλον όχι μόνο ώρες αλλά πολλές ημέρες και ίσως και μήνες προκειμένου να σας απαριθμώ και να σας αφηγούμε παραδείγματα ζωντανά προσευχής, θαυματουργού προσευχής αλλά δυστυχώ επειδή ξεχάσαμε τι σημαίνει προσευχή επειδή αποροφηθήκαμε, μας απορρόφησε η παρούσα ζωή με τις μέρημνές της επειδή τα μεγάλα τα κάναμε μικρά και τα μικρά τα κάναμε μεγάλα επειδή σήμερα τον Θεό τον μικρίναμε πολύ και νομίζουμε ότι δεν τον έχουμε ανάγκη και τα μικρά τα κάναμε μεγάλα το σπίτι μας και το σκούπισμα και το σάρωμα και το ξεσκόνισμα τα αναγάγαμε στην πρώτη κατηγορία των, των εργασιών της ημέρας. Πράγμα απαράδεκτον. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ξεχάσαμε το τι προσφέρει η προσευχή στον άνθρωπο. Ξεχάσαμε καν πώς γίνεται η προσευχή. θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θα σα πω. Να δείτε πού καταντήσαμε. Εγώ θυμάμαι παλαιά, όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, η δασκάλα μας σε σήκωνε ένα έναν και μας εξέταζε να δει, να δει αν ξέρουμε το Πάτερ Ιμών, αν ξέρουμε το Πιστεύω, αν ξέρουμε το ανάσταση Χριστού Θεασάμενη όταν ήταν η μέρες της Αναστάσεως, αν ξέρουμε, θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό, το σήμερον κρεμάται Επιξίλου ο ενίδασι την υγιήν κρεμάσας, μας σήκωνε επάνω στον πίνακα έναν έναν όλη την τάξη να δει αν ξέρουμε αυτούς τους σύμμουνς της Εκκλησίας και βέβαια σε τι άλλο οθούσε αυτή η διδασκαλία παρά στο να μάθουν τα παιδιά να προσεύχονται σήμερα σήμερα δυστυχώς κατηργήθησαν αυτά αλλά δεν φταίνε αυτοί που τα κατάργησαν φταίνετε εσείς Εσεί οι γονεί, οι οποίοι νοθρά καθόσαστε και ακούγατε τις αποφάσεις των μεγάλων και σαν γονεί, δεν κάει και μέσα η ψυχή σας να σηκωθείτε και να διαμαρτυρηθείτε. ανήκετε όλοι σε σχολές, σε, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και ποτέ, μα ποτέ και αυτό είναι ντροπή μας, ντροπή μας είναι, ποτέ δεν άκουσα ένα, ένα σύλλογο γονέων και δεμόνων να διαμαρτυρηθεί, να κάνει έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας για την αθλειότητα αυτή των βιβλίων τα οποία κυκλοφοράνε μέσα στα παιδιά και διαβάζουν τα παιδιά. Ποιος στέει, ποιο στέει και μόνον αυτό. Ποια μάνα από εσά σήκωσε ποτέ το παιδί της το πρωί να κάνει την προσευχή του. Ποια μάνα από εσά εστάθηκε δίπλα στο παιδί τη να του δώσει ένα βιβλιαράκι προσευχητάριο στο χέρι και να του πει, Διάβασε, διάβασε και ακούω. Ποια μάνα από εσά έστεισε το παιδί του γανατιστό τη νύχτα πριν πάνε να κοιμηθεί να διαβάσει το απόδειπνο. Γιατί η τηλεόραση δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Εκεί κάθεται το παιδί, βλέπει όλες τις αιδίες, όλες τις αισχρότητε, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία. Γιομήσαμε, κάναμε τα σπίτια μα. Ήκουσαν οχείς τα κάναμε με αυτά που βλέπουν τα παιδιά, κάναμε τα σπίτια μας γύπεδα. κάναμε τα σπίτια μας, πω, πορνοστάσια Και κανείς από εσάς δεν σας το παιδί, το κάθε παιδί μέσα στο δωματιό στην τηλεόρασή του Και βλέπει το δικό του πρόγραμμα και η μάνα δεν πάει μέσα να δει τι βλέπει, τι, με τι ασχολείται, τι βλέπει ο γιος τη, τι βλέπει η κόρη τίποτα απολύτως μη στέκεστε απαθείς κυράτες μου και Κύριε μου μη στέκεστε απαθείς μη στέκεστε απαθείς. Εσείς ευθύνεστε για το των παιδιών. Εσείς ευθύνεστε δια το κατάτ των παιδιών. Να γιατί εχάθηκε η προσευχή Να γιατί έπαψε η προσευχή Να γιατί τα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν το σταυρό τους Έχτε πήγα σε ένα χωριό να κάνω χαιρετισμούς είδε ένα κοριτσάκι ένα κολιτσάκι; Τι φταίει, δεν φταίει το παιδί Έκανε το σταυρό του Σταυρό <κυρίζει> του Σταυρό του Σταυρό <κυρίζει> Τι το, διαδε... το δασκάλεψε η μάνα του Για πείτε μου σας παρακαλώ Τι το δασκάλεψε η μάνα του Τι το δασκάλεψε ο πατέρας του Ποια είναι η προσευχή που του μαθαι, τίποτα από τίποτα. Η προσευχή λοιπόν όταν γίνεται σωστά, όταν γίνεται έτσι όπως μας εδίδαξε ο Κύριος, όπως μας διδάσκει η παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των Ασκητών της Εκκλησίας μας, η προσευχή αυτή είναι θαυματουργός, έχει δώρα η προσευχή αυτή. Και τα δώρα τη προσευχής σα τα απαρίθμησα. Πρώτον, ζήσε σε έναν παράδεισο. Ζει άμα προσεύχεσαι σωστά, ζει μέσα σε έναν παράδεισο. Διότι ο παράδεισο τι θα είναι, ένωση θεού και ανθρώπου θα είναι. Έτσι και η προσευχή, ένωση θεού και ανθρώπου είναι. Τι άλλο μας νορίζει η προσευχή, μα απαλλάσσει από του δαίμονε η προσευχή. Ο άνθρωπο ο προσευχόμενο είναι φόβητρο των δαιμόνων δεν μπορεί να τον πλησιάσουν οι δαίμονες τον βλέπουν από μακριά τον φοβούνται είδατε τον Άγιο Τρίφωνα πως τον εφοβείται το ο δαίμονας τέσσερις μέρες απόσταση απήχε από τη βασίλισσα και έτρεμε το δαιμόνιο έτρεμε έρχεται έρχεται να με βγάλει θα με κάψει η προσευχή είπαμε είναι θαυματουργό, κάνει σταύματα Τρίτον δώρων τέταρτον δώρων η προσευχή έχει στην υπηρεσία σου των Θεών. Όταν προσεύχεσαι σωστά, ο Θεός δεν σου καλάει χατήρι. Ό,τι του πεις, ό,τι του πεις, ό,τι του πεις, ό,τι του πεις είναι στη διάθεσή σου ο Θεός. Όλα τα προβλήματα στα λύνει, <Και> αλλά δυστυχώς σας είπα δεν προσευχόμεθα, δεν προσευχόμεθα και γι' αυτό όλα πάνε στραβά, όλα, άτομα, οικογένειες, κοινωνία, λαός, Ελλάδα, όλα πάνε στραβά. Θα συνεχίσουμε σήμερα και σήμερα θα μιλήσουμε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο αμάρτημα με το οποίο πολεμάει ο διάβολος τον χριστιανό μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Πάντα τον πολεμάει, αλλά ιδιαίτερα αυτή την Αγία περίοδο. Ποιο είναι το αμάρτημα? Το αμάρτημα, αν πηγαίνετε στην εκκλησία τακτικά, είστε τακτικός εκκλησιαζόμενοι. Εάν επίγατε στην εκκλησία το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, που γίνεται η λεγομένη ακολουθία της Καθαράς Δευτέρας η, η, η, η ακολουθία των ορών θα ακούσατε και ένα ύμνο τι λέει αυτό ο ύμνος νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο αληθής νηστεία ή των κακών αλοτρίωσης εγκράτεια γλώσσης Νηστεία κάνετε νηστεία Νηστεία φυλάτε Δεν τρώτε λάδι Περνάει βδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πέμπτη Παρασκευή Χωρίς λάδι Καλό Αλλά η νηστεία Είναι μισή Η άλλη μισή ποια είναι Η νηστεία των παθών η νηστεία των αμαρτιμάτων εκείνη είναι η άλλη μισή και βέβαια δεν συμφωνώ με την άποψη που λένε ορισμένοι προτιμώ να τρώω κρέας στη Μεγάλη Σαρακοστή αλλά να μην βλαστιμάω όχι ούτε θα βλαστημάς αλλά ούτε και κρέας θα τρως και τα δυο και η νηστεία των τροφών αλλά και η νηστεία των Παθών στοιχειοθετεί την σωστή και τελείαν νηστεία Ποια είναι λοιπόν αυτή η νηστεία των Παθών αρχίζει ο ψαλμοδός να απαριθμεί τα πάθη και ξεκινάει από ποιο από τη γλώσσα και αυτό θα είναι και το θέμα μας σήμερα Τι να το κάνεις, θυμάστε τι έλεγε ο λαός, μία παροιμία του λαού, εσείς οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε κοροϊδεύανε αυτούς οι οποίοι νηστεύανε και τι λέγανε δεν τρώει λάδι αλλά τρώει το λαδά, το θυμάστε δεν τρώει λάδι αλλά τρώει το λαδά, τι σημαίνει αυτό μπορεί λάδι να μην τρώς αλλά πιάνεις το, λαδά. το λαδέμπορο, το πιάνεις στη γλώσσα σου τον κουτσομπολεύεις, τον κατακρίνεις, τον κάνεις, τον φτιάνεις και έτσι την ιστία είναι αυτή δεν τρως κρέας αλλά τρως τον κρέο πόλη. με τα λόγια σου, με τις φράσεις σου με, τις, με τη μνηρονία με, με, με, με σου, με τη συμπεριφορά σου δεν τρως κρέας αλλά τρως τον κρεοπόλιο. το θέμα μας λοιπόν είναι σήμερα είναι η εγκράτεια της γλώσσης θα δούμε τι είναι η γλώσσα και θα προσπαθήσουμε μέσα στη λίγη ώρα που μας απομένει να δούμε ποια είναι αυτά τα αμαρτήματα της γλώσσης ποια είναι τα αμαρτήματα με τα οποία αμαρτάνομαι με τη γλώσσα μας γιατί όταν πάτε στην εξομολόγηση ξεχνιώστε εκεί σας βάζει ο διάολος την αμνησία τι έχεις τίποτα παππούλη δεν έχω κάνει τίποτα Τίποτα. Τα συνηθισμένα. α, καλά. Καθημερινά. Ποια είναι τα καθημερινά τώρα, εγώ πραγματικά όταν μου λένε τα καθημερινά, νευριάζομαι στην εξωμορρόγησή σα, το λέω αλήθεια. Και εγώ, άρ, ποια είναι τα καθημερινά δηλαδή, να καταλάβω και εγώ, ποια είναι τα καθημερινά. Ποια είναι τα καθημερινά. Άλλα έχει καθημερινά, άλλα έχει ο άλλο καθημερινά, άλλα έχει ο παραπέρα καθημερινά, άλλα, άλλα. Άλλα, άλλα, άλλα. Εγώ, που ξέρει τα καθημερινά μου, Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα αμαρτήματα της γλώσσης να δούμε καταρχάς όμως τι είναι η γλώσσα να δούμε. Η γλώσσα είναι αγαπητή μου όργανο μοναδικό που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Όλα τα ζώα έχουν γλώσσα, όλα τα ζώα. Άμα ανοίξει τα στόματα των ζώων, ακόμα και των πουλιών κι αν πάρεις μικροσκόπιο ακόμα και στα έντομα να ανοίξεις το στόμα τους θα δεις ότι και εκείνα και τα έντομα και οι μύγες και τα κουνούπια και τα ζωήφια όλα όλα έχουν γλώσσα Οι γύλες γλώσσα, ο σκύλος γλώσσα, η γάτα γλώσσα τα καειδούργια γλώσσα, τα μουλάρια γλώσσα, τα άλογα γλώσσα οι γελάδες γλώσσα, τα μεγάλα τα ζώα, τη, τη, τη ζούγκλα στα ζώα τα λιοντάρια γλώσσα, η τίγρυς γλώσσα, όλα τα ζώα έχουν γλώσσα αλλά ένα ζώο, ένα μάλλον ον, ένα δημιούργημα του Θεού έχει μία γλώσσα που είναι μοναδική και αυτή είναι η γλώσσα του ανθρώπου και γιατί λέγω ότι είναι μοναδική η γλώσσα του ανθρώπου διότι βλέπετε ότι μόνο αυτή η γλώσσα έχει, μπορεί να ομιλεί, μπορεί ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιεί και να συνεννοείται. Μόνο αυτή η γλώσσα του ανθρώπου έχει τον λεγόμενο έναν λόγο. Μόνο η γλώσσα του ανθρώπου μπορεί να μεταφράζει αυτά τα οποία ο άνθρωπος σκέπτεται, αυτά τα οποία ο άνθρωπος επιθυμεί. Και εδώ ακριβώς είναι ένα θέμα τώρα, είδατε προσπαθούν να μας πείσουν οι άθεοι και οι άπιστοι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθικο, από τη Μαϊμού. Για πάει λοιπόν μια Μαϊμού και βάλτε στο σχολείο να δούμε, θα μάθει ποτέ να μιλάει. Έχει και εκείνη γλώσσα έχει, έχει γλώσσα, έχει και εκείνη 32 δόντια που έχει και ο άνθρωπος. Η Μαϊμού έχει 32 δόντια. Για βάλει λοιπόν, γλώσσα έχει, βάλτε σε να δάσκαλο να της μιλάει, να τη δασκαλεύει χρόνια, ολόκληρα βάλτε. Θα μπορέσει να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλάει. Γιατί, γιατί είναι ζώο, ενώ ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Άλλη η γλώσσα της μαϊμούς, άλλη η γλώσσα του ανθρώπου. Άλλος ο νους της μαϊμούς που δεν έχει νου, άλλος ο νους του ανθρώπου ο οποίος άνθρωπος έχει νου επομένως η γλώσσα του ανθρώπου είναι μοναδική και ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός έβαλε τη γλώσσα μέσα στο στόμα του ανθρώπου ποιος είναι αγαπητή μου να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό. Αυτός είναι, το λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αν διαβάσετε τον Άγιο Ιάκωβο την επιστολή του, ο Θεός, λέει, μας έβαλε τη γλώσσα να υμνούμε και να τον δοξολογούμε και εμείς καταρώμε, θα λέει, καταργιόμαστε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας έβαλε τη γλώσσα σαν λύρα στο στόμα μας, σαν κιθάρα του Πνεύματος, ούτως ώστε ο άνθρωπος να κινεί τη γλώσσα του και να βγαίνουν από το στόμα του υμνοδίες, οι οποίες, με τις οποίες ο άνθρωπος να ειμνεί και να τοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό και τώρα ένα ερώτημα ο σκοπός δια τον οποίον έβαλε ο Θεός τη γλώσσα στο στόμα μας εξυπηρετείται οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα του για την δοξολογία του Θεού λυπηρών και να το αναφέρομαι βεβαίως όλοι ξέρετε όλοι γνωρίζετε όλοι ακούτε όλοι περιφέρεστε μέσα στους δρόμους τις πλατείες, τα σπίτια όλοι μπαίνετε από εδώ και από εκεί και όλοι ακούτε πώς χειρίζονται οι άνθρωποι τη γλώσσα του. όλοι ακούτε τι λόγια βγαίνουν μέσα από τα στόματα των ανθρώπων κάντε με ένα πείραμα πήγαινε μέσα σε ένα λοφορείο και έβγανα μου πεις τι συζητάει ο κόσμος μέσα στο λοφορείο πήγαινε σε ένα καφενείο και έβγα να μου πει τι συζητάει ο κόσμο στο καφενείο. Πήγαινε σε μια πλατεία. Πέρασε κοντά εκεί που οι άνθρωποι κάνουν τα λεγόμενα πηγαδάκια. Και πρόσεξε να ακούσει τι συζητάνε οι άνθρωποι στα πηγαδάκια τους. Πήγαινε να ακούσεις τι συζητάνε οι άνθρωποι μέσα στα πλοία. Πήγαινε να ακούσει τι συζητάνε οι άνθρωποι μέσα στα σαλόνια. Εκεί που μαζεύεται η αριστοκρατία ή μάλλον η προκρατία που είπε κάποιος και έχει πολύ δίκιο πήγαινε να ακούσεις τι είναι, ποια θέματα συζητούνται πήγαινε εκεί που μαζεύονται άντρε και κουβεντιάζουν μεταξύ τους και έλα να μου πεις τι λένε αυτοί οι άνθρωποι πήγαινε εκεί που, μαζεύεται, που, μαζεύεται, που μαζεύονται που μαζέβονται γυναικών και έλα να μου πεις τι συζητάνε αυτές οι γυναίκες εκεί που μαζεύονται το έκανε κάποιος το έκανε κάποιος αυτό. Έκανε από μόνος του ένα γκάλωπ έκανε. Γκάλωπ όχι πολιτικών, όχι προεκλογικών, όχι γκάλωπ για τις ομάδες, αλλά γκάλωπ να δει τι συζητούν οι άνθρωποι. Ξέρετε ποιο ήταν το συμπερασμά του? Ότι οι άνθρωποι συζητούσαν άλλο και μεν για αφιλητικά θέματα, για ποδοσφαιρικά άλλοτε διαπολιτικά άλλοτε συζητούσαν οι γυναίκες για θέματα μόδας για θέματα τι θα ψωνίσουν, τι θα κάνουν πώς θα εξαπατήσουν τους άντρε τους, τι κάνουν μεταξύ τους άλλοτε συζητούσαν θέματα πολιτισμικά άλλοτε θέματα του Α και το Β θέμα για Θεό, για Εκκλησία, μόνο σε μία περίπτωση. Όταν ήταν να υβρίσουν τον Θεό, όταν ήταν να βλαστημίσουν τον Θεό, όταν ήταν να υβρίσουν την Εκκλησία, μόνον τότε έβγαιναν από το στόμα τους φράσεις που είχαν σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με το πρόσωπο της Παναγίας, των Αγίων με το... Με με το θεσμό της Εκκλησίας και με τα πρόσωπα των Λειτουργών της Εκκλησίας. <κυρίζει> Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πιστεύω και βάζω στοίχημα όσο θέλετε και μέσα στα σπίτια σας, εσείς μέσα στα σπίτια σας που θεωρείστε χριστιανοί αν σας φέρω εδώ έναν έναν και σας υπό εν ονόματι του Κυρίου να μου πείτε την αλήθεια τι συζητάτε μέσα στα σπίτια σας Πολύ φοβούμε ότι και μέσα στα σπίτια σας δεν ακούτε λόγος περί Θεού. Πολύ το φοβούμε. Και α θεωρείτε τον εαυτό σας άνθρωπο του Θεού και α θεωρείτε τον εαυτό σας ότι ανήκετε κι εσείς μέσα στο κοπάδι του Χριστού Πολύ φοβούμε ότι και μέσα στα σπίτια σας, στα χριστιανικά σπίτια, λόγος περί Θεού δεν ακούτετε ο παλαιά ο παλαιά, παλαιά τη γινόταν που ο πατέρας και η μάνα δεν είχαν μόνο σαν αποστολή του να ταΐσουν και να δίσουν τα παιδιά τους αλλά ο πρώτος τους ρόλος ήταν ο ρόλος του κατηχητή Ο πατέρας και η μάνα το βράδυ όταν τελείωνε η μάνα τις δουλειέ δουλειές εμάζευε τα παιδιά της τα πολλά της τα παιδιά όχι το ένα και τα δυο τα πολλά της τα παιδιά τα πέντε, τα έξι, τα εφτά, τα οχτώ, τα μάζευε όταν ήταν Σιμόνας εκεί μπροστά στο τζάκι, εκεί μπροστά στη σόπα. η γιαγιά το ίδιο και τους έλεγε ιστορίες δια των Χριστών, τους έλεγε την ιστορία του Κυρίου, τους έλεγε τα θαύματα του Κυρίου, τους αφηγείτο τις παραβολές του Κυρίου. Αυτά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος εκήρυξε και διδάσκει μέχρι σήμερα μέσα από τις σελίδε της Αγίας Γραφής. Και ο πατέρας και η μάνα ήσαν πρώτα απ' όλα κατηχητές. Πρώτα απ' όλα. Σήμερα ποια έχει το θάρρος από εσάς να σηκωθεί και να έρθει εδώ πέρα μπροστά και να μου πει τα πουλί εγώ τα παιδιά μου τα δασκάλεψα όπως ήθελε ο Θεός. Ποιο, ποιο. Σηκώστε το χέρι σα παρακαλώ. Σα προκαλώ. Σα προκαλώ. Σα προκαλώ. Ποιος έχει κάνει τέτοια κατήχηση μέσα στο σπίτι του. Κανείς. Κανείς. Κανείς. Αλλά κατά τα άλλα. Α, παππούλη, εγώ ήμουν καλή μάνα. Α, τα παιδιά μου δεν έχουν κανένα παράπονο. Εάν τα ρωτήσω τα παιδιά σου. Για να τα πάρω να τα ρωτήσω τα παιδιά σου να το έχουν παράπονο ή δεν έχουν. Τι έκανες λοιπόν για τα παιδιά σου. Τι τα δασκάλεψες στα παιδιά σου. Τι τους μίλησες στα παιδιά σου. Τι τους είπες στα παιδιά σου. Τίποτα. Το μόνο που έμαθαν τα παιδιά σου να κλωτσάνε την μπάλα. Εκείνο τα δασκάλεψες. Να τρέχουν στα γήπεδα. Αυτό μου λέγει η αδερφή μου το μεσημέρι. Η αδερφή μου είναι δασκάλα και μου λέει ήρθε ένα παιδί χαρούμενο λέει, ήρθε στο σχολείο. Ήθελα, παιδί... μάλλον του έβαλε μια έκθεση του έβαλε. Αυτή είναι δασκάλω, μια έκθεση. Θέλω λέει να μου περιγράψετε το πιο ωραίο συνταρακτικό επεισόδιο της ζωής σας. Τι ήταν αυτό που σας ενθουσίασε Και ένα παιδί μου λέει τι μου γράψε. Τότε τι σου γράψε? Το πιο ωραίο είναι ο πατέρας μου με πήρε και πήγαμε σε μπουζουξίδικο. <ΣΣΣ> σε μπουζουξίδικο. Γελάτε. Γελάτε. Γελάτε. Γελάτε. Ντροπή σα που γελάτε! Γελάτε, ντροπή σα που γελάτε! Εγώ εκείνη τη στιγμή που μου το είπε, ειλικρινά σα ομιλώ. Ειλικρινά σα, δεν παριστάνω τον ενάρετο, αλλά έτσι δεν μου βγήκε, δεν μπόρεσε να βγει γέλιο από το στόμα μου. στο Στον της τη λέω, ναι μου λέει. Και τη είπα, ε, τι φταίει το παιδί, τι φταίει, όταν. Όταν το ιδανικό του πατέρα είναι το μπουσοξύδικο, θα γίνει και ιδανικό του παιδιού. Όταν το ιδανικό του πατέρα είναι το γήπεδο και η ομάδα, και του παιδιού το γήπεδο και η ομάδα θα γίνει. Τι θα γίνει. Αν όμως ιδανικό του πατέρα ήταν η εκκλησία, όπως κάποτε του πατέρα μου και της μάνας μου, ασφαλώς η εκκλησία θα ήταν και το ιδανικό και το δικό μας. Μάλιστα το μπουζουξίδικο επήγαμε σε μπουζουξίδικο μεγάλο γεγονός φοβερό το έγραψε στην εκθεσή του το παιδί τι φταίει το παιδί η γλώσσα λοιπόν η γλώσσα του ανθρώπου το όργανο αυτό το οποίο ο Θεός του έβαλε δει να Θεόν. των Θεών και ο άνθρωπος μετέτρεψε τη γλώσσα του και από τη του πνεύματος και από λίρα του πνεύματος και από του πνεύματος να κηρύττει τα μεγαλία του Θεού τη γλώσσα του άνθρωπου στην κατάτησε φίδι και σκορπιό ο οποίο, το, το οποίο σκορπιός δηλητηριάζει και εκτοξεύει δηλητήριο προς τους ανθρώπους αυτή είναι η γλώσσα μας σήμερα για να δούμε εν συντομή ασφαλώς ποια είναι τα αμαρτήματα της γλώσσας. Ποια είναι τα μαρτύματα τα οποία ο άνθρωπο διαπράττει με τη γλώσσα του. Διότι ναι, μεν μου λε ότι δεν έχει αμαρτίε. Ναι, μεν μου λε, θε να παρουσιάσει τον εαυτό σου. Ότι δεν έχει τίποτα ω ενάλλητο άνθρωπο. Γι' αυτό κολλαζώστε, κακομήρε. Καλύτερα μην πηγαίνετε για εξομολόγηση. Μην πηγαίνετε. Προκειμένου να πηγαίνετε και να λέτε ψέματα στου εξομολόγους. Προκειμένου να πάρετε τη θεία κοινωνία. Καλύτερα μην πηγαίνετε. Μην πηγαίνετε, καλύτερα. Δεν πειράζει, ποτέ σα μην κοινωνήσετε Αλλά τουλάχιστον μην παγιένε για εξομολόγηση. Διότι αυτό που κάνετε, μόνο εξομολόγηση δεν γίνεται. Εγώ παπούλι είμαι καλή γυναίκα. Με, τα χάσε όλα. Τα χάσε όλα. Άμα κρίνει και βαθμολογεί τον εαυτό σου με άριστα ότι είσαι καλή γυναίκα, τότε τα χάσε όλα. Τα όλα. Η εξομολόγηση είναι το μυστήριο αυτό μέσα στο οποίο θα μπει να ταπεινωθείς, να εξευτελίσεις τον εαυτό σου και να μου πεις όχι αν είσαι καλή γυναίκα, να μου πεις τι βρωμιές σου, να μου πεις τι ελεηνοτητέ σου, να μου πεις τι ακαθαρσίε σου, να μου πεις αυτά με τα οποία ευρώνισες το λευκό κοιτόνα της ψυχής σου. Γι' αυτό πήγε στην εξομολόγηση. Δεν πήγε να μου πεις ότι είσαι καλή, καλή γυναίκα. Αν θες πιστοποιητικά αγιότητος, η Εκκλησία δεν μοιράζει τέτοια, γιατί δεν υπάρχουν Άγιοι. Άνθρωποι επί της γης Άγιοι δεν υπάρχουν, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ποια είναι λοιπόν τα αμαρτήματα της γλώσσης. Σκορπιός είπαμε στο στόμα μας η γλώσσα, φίδι δηλητηριώδες, το οποίο κινείται εναντίον Θεού και ανθρώπων. Πρώτον αμάρτημα, με κεφαλαία γράμματα, βλασφημία, έχουμε μιλήσει για τη βλασφημία και βλασφημία είναι το αμάρτημα αυτό με το οποίο ο άνθρωπος κάνει τη γλώσσα του φίδι εναντίον του Θεού, ξανασταυρώνει τον Χριστόν, η βλασφημία όταν ο άνθρωπος κατεβάζει τα Άγια Πρόσωπα και τα Ποδοπατή, όταν ο άνθρωπος κοπρίζει επάνω στις έννοιες της Ιερές των Ιερών Ναών, των καντιλιών, του τιμίου Σταυρού των Ιερών Συμβόλων, όταν ο άνθρωπος βλασφημεί και ιδεολογεί εις βάρος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη Αγίας Τριάδος του τιμίου Σταυρού, της του Θεοτόκου των Αγίων της Εκκλησίας μας της Εκκλησίας, των Καντηλιών και οτιδήποτε άλλο ιερό και όσιο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας τι είναι αυτό το αμάρτημα αυτό αγαπητοί μου το αμάρτημα δεν περιγράφεται δεν έχει ίσο του και όμοιο του, δεν έχει και για να πω μόνο μία φράση πείτε σας παρακαλώ δεν ξέρω αν έχετε άνδρες που βλασφημούν. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς οι άνδρες γυναίκες, γιατί και τώρα έγινε μόνο δυστυχώς η βλασφήμια και βλασφημούν και οι γυναίκες. Αν έχετε γυναίκες που βλασφημούν. Αν έχετε παιδιά, αγόρια και κορίτσια που βλασφημούν. Πείτε τους ένα πράγμα, πείτε τους. Και ίσως συγκινηθούν, ίσως ο Θεός τους φωτίσει. Ένα πράγμα να τους πείτε. Ότι η κόλαση των βλασ θα είναι σκληρότερη και από την κόλαση του σατανά Η κόλαση των βλασφήμων θα είναι σκληρότερη και από την κόλαση του σατανά Γιατί Διότι αγαπητοί μου ο σατανάς μπορεί να είναι το πλέον αμαρτωλό όν που υπάρχει Όπου και αν τον αγγίξεις το σατανά βρωμάει βρώμα και δυσοδία αμαρτωλεί όλες τις αμαρτίες τις έχει πάνω του, ψεύτης είναι, απατεών είναι, σικοβάτης είναι, ό,τι θέλεις είναι ό,τι θέλεις είναι αλλά αν το ψάξεις καλά θα δεις ότι στις ταμπέλες που κρέμονται πάνω του τη λέξη βλαστήμια δεν θα την βρεις διότι είναι ο σατανάς το μόνο αμάρτημα που δεν έκανε ούτε θα κάνει στους αιώνες είναι να βλαστημίσεις τον Χριστό, ποτέ σε βάζει να βλαστημάς βάζει τον άντρα σου να βλαστημάς βάζει τα παιδιά σου να βλαστημούν αλλά ο ίδιος δεν βλαστημά και αν θες να πιστείς την ξέρετε τη Μαρία την ταιμονισμένη που έχουμε εδώ στην Πάτρα πήγαινε λοιπόν και την ώρα που έχει κρίσει μίλησε, μίλησε στο διάβολο που υπάρχει μέσα της και πες του Χριστό και θα δεις η γλώσσα της θα γίνει κόμπος θα γίνει να εσχρολογήσει, εσχρολογεί, να βομολογήσει, βομολογεί όλα τα πάντα κάνει, συκοφαντία, το ψεύδος, το ιδιαίτερο επάγγελμα του σατανά ψεύτης και απατεών, όπως τον είπε ο Κύριος αλλά βλαστήμια ποτέ αντίθετα, αντίθετα, ο σατανάς και αυτό είναι για δίδαγμα δικό μας δίδαγμα μας, ο σατανάς είναι αυτός που σέβεται περισσότερο από τους πάντες των Θεών Μπορεί να είναι υπηρέτης του κακού και της αμαρτίας αλλά σέβεται τον Θεό και άμα ανοίξεις, την Αγία Γραφή να δεις και στον Ιώ επήγε, έπεσε στα πόδια του Χριστού, έπεσε στα πόδια του Κυρίου του Θεού δώσε μου λέει την άδεια, μου επιτρέπει, δεν πάει μόνος του επιτρέψε μου να πάω να πειράξω τον Ιώδη άνοιξε την Καινή Διαθήκη να δεις όταν ο Χριστός, ο Κύριος, εθεράπευσε τον δαιμονισμένο των γεριασινών τι είπαν τα δαιμόνια, θυμάστε επίτρεψέ μας να πάμε στους χίρους. ούτε στους χίρους δεν μπορούν να πάνε από όνυτος πρέπει να πάρουν ευλογία από τον Θεό, άδεια από τον Θεό να πάρουν έτσι λοιπόν να πείτε σε αυτούς που βλασφημούν η κόλαση που τους περιμένει θα είναι πολύ σκληρότερη και από την κόλαση των δαιμόνων Άλλο αμάρτημα. Άλλο αμάρτημα. Άλλο αμάρτημα. Άλλο αμάρτημα. Ποιο είναι. Είπαμε και προηγμένως είναι το ψεύδος. Ψεύδος. Δεν λες ψέματα ε. Δεν λες ψέματα. Είναι το ιδιαίτερο επάγγελμα του διαβόλου. Το ιδιαίτερο επάγγελμα έχει ειδικότητα σε αυτό λες ψέματα το λέει ο Κύριος τι είσαι πλέον γίνεσαι ιός διαβόλου μα παππούλι το λέω για το καλό ποιο καλό έκανε κανένα διαχωρισμό ο Θεός διαχώρισε ποτέ το ψέμα για το καλό και το ψέμα για το κακό αγαπητοί μου να μην λέμε να μην βάζουμε στα λόγια του Χριστού δικά μας λόγια σαφή είναι τα λόγια του Χριστού μη ψευ, ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρία μου ψευδή απαγορεύεται το ψέμα σε κάθε περίπτωση τι, τι σημαίνει για το καλό και για το κακό τίποτα απολύτως δεν θες να πεις, μη λες απόφυγε να μιλήσεις αλλά μην πεις ψέμα μην ανοίξεις το στόμα σου Ψέμα που Τι είπε ο Κύριος για τον εαυτόν του και τι είπε για τον διάβολων θυμάστε Εγώ είμαι Είπε η οδό η αλήθεια και η ζωή Ο Χριστός είναι η αλήθεια Και δια των διάβολων τι είπε Είναι ψεύστης λέει ψεύστης Και πατήρ του ψεύδους Πατέρας του ψεύδους Θες άλλο αμάρτημα, άλλο αμάρτημα Άλλο αμάρτημα της γλώσης του όφελο αυτού, του σκορπιού αυτού, ο οποίος υπάρχει μέσα στο στόμα μας άλλο αμάρτημα και εδώ ακριβώς η γλώσσα μας είναι πλέον σκορπιός και φίδι ποια είναι η συκοφαντία Ω η συκοφαντία Θεός φυλάξει λέει ένας ύμνος που διαβάζουμε τώρα τη Μεγάλη Σερακοστή κάθε πρωί λύτρωσέ με Κύριε από ανθρώπων και φυλάξοντας εντολά σου ξέρεις τι είναι η συκοφαντία ξέρεις τι είναι η θα σου πω τι είναι η είναι να είσαι τίμια γυναίκα πιστή στον άντρα σου και να έχει μια άλλη γειτόνισσα κακιά, διεφθαρμένη και να δημοσιοποιήσει ότι απάτησε τον άντρα σου και να μάθει η γειτονιά και να μάθει ο κόσμος και ο δουλειάς, ότι ενώ εσύ που είσαι τίμια γυναίκα να μάθει σεβδός από συκοφαντία ότι εσύ εξυπάτησες τον άνος Μου λες πώς θα το σηκώσει. Λίγοι ήσαν οι Άγιοι που τα κράτησαν αυτά που τα σήκωσαν στους ώμου τους τέτοιες σηκωφαντίας Λίγοι, πολύ λίγοι Στην ιστορία υπάρχουν τέτοιες σηκωφαντίας όμως οι συκοφάντες πλήρωσαν με τόπο και επιτόκιο. Πλήρωσαν πολύ ακριβά τη συκοφαντία. Τους. Πολύ ακριβά. Και εσύ ο τίμιος άνδρας που αγωνίζεσαι πνευματικά φαντάσου να βρεθεί κάποια πονηρή και διεφθαρμένη γυναίκα που να πει ότι εξυπάτησες τη γυναίκα σου. Θα το σηκώσεις? Δεν θα το σηκώσεις. Ε, λοιπόν, τώρα να το κάνουμε αντίστροφα το θέμα. Πόσες φορές, πόσες φορές λέμε κουβέντε εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Πόσες φορές. Γιατί το είπε η μια, γιατί το είπε η τηλεόραση, γιατί το είπε η βίτα το είπε ο γάμα, το είπε ο δέλτα. Το πιάνουμε και το κάνουμε σκηνή κορδόνι και το διαφημίζουμε και το λέμε. Άκουσες τίποτα ο άκουσε τι Άκουσες τι είπε η Ρούλα η Κορομιλά, άκουσες τι είπε πω πω δεσπότησε ο τάδε ο παπάς, ο άλλος εκείνος ο παπάς Είσαι βέβαιη, Η βέβαιη. βέβαιη, το είδες, είσαι. το είδες Μήπως εκείνη της στιγμής σηκωφάντης, είσαι σηκωφάντης Καλά αυτό σε πάνω. Ο αλυτύριο και ο κάθε αλυτύριο που πιάνει και βγάζει τέτοια πιάματα και πολλές εμπολίες ανυπόστατα ψευδή συκοφαντικά ει βάρος τη μία ολοκληρικών. Αλλά το παίρνεις εσύ και το κάνεις κήρυγμά σου. Το βγάζει στην πλατεία. Το βγάζει στο σπίτι της αλυνής. Το λες, το διαφημίζεις. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Διότι θα πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Στο λέω. Θα πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα θα πληρώσεις Όπως ευγήκες και συγκοφάντησες έτσι θα σε Και θα κλάψεις μικρά να το θυμάσαι αυτό Κλείστε το στόμα σας Κλείστε το στόμα σας, κλείστε Δεν ξέρεις αν αυτά τα οποία ακούγονται, Αλλά και βέβαιος να είσαι Και βέβαιος να είσαι Θυμάστε τι λέει ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος να δω κάποιον ιερέα να μαρτάνει, θα βγάλω λέει το ρούχο μου να το σκεπάσω μην τον δει ο κόσμος μην ακουστεί γιατί η ζημία της Εκκλησίας θα είναι μεγάλη γελάτε όταν ακούτε την τηλεόραση σκανδαλοθήρες είστε σας αρέσουν τα σκάνδαλα να γελάτε, να χαίρετε όταν οι κληρικοί βασανίζονται και υποφέρουν κάτω από τέτοιες συγκοφαντίες να το θυμάστε όμως ας το λέω και πάλι θα πληρώσετε με το ίδιο νομίσμα άλλο, α, άλλο αμάρτημα δέκα λεπτά θα σας κλέψω σήμερα δέκα λεπτά άλλο αμάρτημα της γλώσσης της γλώσσης άλλο αμάρτημα της γλώσσης η εσχρολογία η ύβρις και η εσχρολογία άμα πας μέσα σε σπίτι άμα πας στην πλατεία ακούς από τα στόματα μικρών παιδιών κύριε λες μικρά παιδιά μικρά παιδιά σας είπα τι μας έκαναν τα σκάδες μας μικρά παιδιά μας μάθαιναν προσευχές τώρα ακούς κάτι φράσεις κάτι φράσεις Ούτε, ούτε, ούτε στο λιμάνι που λέγανε παλιά, ούτε στο λιμάνι, οι μούτσοι των καραβιών δεν μιλάνε έτσι. Δεν τους, δεν τους, υπο, υπο, υ, ε, έτσι. δεν τους κατεβάζουν τους ανθρώπους, αλλά έτσι λέγανε παλιά, ότι στα λιμάνια ακούγονταν, ακούγονταν πολλές φοβερές κουβέντες. Τώρα τράβασε σχολείο νηπιαγωγείο, σε νηπιαγωγείο. Που δεν ξέρουν να μιλήσουν να πω, ακόμα να πούνε, τα τσία του να πούνε και λένε κάτι κουβαίνει. Παναγία. Κάτι κουβαίνει. Κάτι φοβερά πράγμα Μου τα φέρνουν, μου τα λένε δασκάλε. Κάτι, κάτι έτσι, δασκάλε, νηπιαγωγή. Ακούς μου λέει μικρά παιδιά. Τώρα μου λέει παππούλη η τηλεόραση τα έχει κάνει ξεφτέρια όλα. Όλα. εσχολογία αλλά και κάποιος άλλος είναι ο δασκαλός τους, πώς σου μιλάει ο άντρας σου μέσα στο σπίτι, πώς του μιλάς το άντρα σου μέσα στο σπίτι, πώς, τί ακούει εκείνο το δόλιο το παιδί, τί ακούει, τί ακούει, τί ακούει, τι το δασκαλεύει, τί το μαθαίνεις. Εσχρολογία, άλλο αμάρτημα φοβερό, Και άλλο αμάρτημα φοβερό, φοβερόταντων, Όρκος, όρκος, τι είπε ο κύριο μη όμως όλος, εγώ δεν λέγω ή να μην ορκίζεσαι, ποτέ, μα με κάλεσαν να πάω μάρτυρα στο δικαστήριο, σε κάλεσαν να πας μάρτυρα στο δικαστήριο, σε καλούν να ορκιστείς, Δεν ορκίζουμε κύριε Πρόεδρε Μα υποχρεωμένως δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση Φυλακή, φυλακή, φυλακή Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, δεν πειράς Χίλιες φορές, τέσσερις μέρες στην ψηρού Παρά να κάτσουμε και να φαλαμίζουμε το Ιερό Ευαγγέλιο Χίλιες φορές Χίλιες φορές χίλιες φορές Και πέστε με εκείνη τη στιγμή του Πρόεδρου Το άνοιξες ποτέ το, το, το Ευαγγέλιο που μου λες να παραμίσω Το άνοιξες ποτέ να δεις τι λέει μέσα Το άνοιξες ποτέ Αυτόν που έχεις πάνω από το κεφάλι σου Που με βλέπει αυτή τη στιγμή Που έγραψε το Ευαγγέλιο Έξε ποτέ να δεις τι μου λέει Τι μου υπαγορεύει Όχι κύριε Πρόεδρε Μα Όχι Ποτέ αγαπητή μου, όρκος ποτέ, ποτέ όρκος, ποτέ, μη όμως σε όλος, όλος. Και τον έχουμε κάνει τον όρκο, καθημερινή μας υπόθεση, να μα την Παναγία, να μα τον Χριστό, να, να, να. Τα λέει άνθρωποι, έκανες τον Χριστό και την Παναγία, υποπόδιο τον ποδό σου. Θε άλλο μάρτυμα, να κατέβουμε πιο χαμηλά. Η πολιολογία σου θα έγινε αμάρτημα, η ακατάσχετη πολιολογία. Λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, Πόσα από αυτά που είπες είναι ωφέλιμα. <κυρίζει> Πόσα από αυτά θα ωφελήσουν. <κυρίζει> Πήγε κάτι σε ένα τραπέζι, κάτσε σε ένα σαλόνι και άρχισε και λες, λες, λες, λες. Λέει για τη μόδα, λες για το αυτό, λες το πολιτική, λες, λες. Τι, τι, τι βγήκε τώρα, τι είναι, όφελος, όφελος, όφελος, όφελος, ποιο είναι το όφελος, τι κέρδισαν, αυτή που σε άκουσαν. Αργολογία που είπε ο Κύριος, τόσα αμαρτήματα η γλώσσα μας, τόσα αμαρτήματα. Τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφό Θεός? εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Από τα λόγια σου θα δικαιωθεί και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Τι είπες, τι έλεγες τόση ώρα, τι έλεγες. Όπως μου έλεγε κάποτε κάποιος θα μας κρεμάσει ο Θεός, μου λέει αδερφέ μου από τη γλώσσα μας θα μας κρεμάσει. Τι έλεγες τόση ώρα, τι είπες, πόσα βγήκαν οφέλιε από το στόμα σου. Εκ των λόγων σου δικαιωθείς και εκ των λόγων σου καταδικαστείς Από τη γλώσσα σου θα, θα δικαστείς και από τη γλώσσα σου θα, θα δικαιωθεί και από τη γλώσσα σου θα καταδικαστείς Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί. Δεμόνιο μέγα αυτό το δαιμόνιο που μας κρατάει από τη γλώσσα. Και ειδικά μέσα στη μεγάλη 40. Α, δεν είπα για την κατάκριση. Ό, την κατάκριση. Ό, την κατάκριση το κουτσομπολιό. Πω, πω. Καμία δεν έχει έρθει ποτέ στην εξομολόγηση να μου πει ότι είμαι κουτσομπόλα πάτε. Καμία. Καμία. Καμία. Καμία και κανένας. Να μου πει παπούλη μου αρέσει, μου αρέσει. Το ευχαριστιαίμαι. Όταν κουτσομπολεύω τους άλλους το ευχαριστιαίμαι. Δεν το έχει πει ποτέ. Εγώ παπούλη κουτσομπόλα ποτέ. Ποτέ. Αχ, τι ψέματα λέμε, τι ψέματα ακούει ο Κύριος μέσα στην εξομολόγηση. Και γι' αυτό αντί να βγαίνουμε συγχωρημένοι έξω, βγαίνουμε με ακόμα μεγαλύτερα φορτία αμαρτιών. Έλεγε ο παντυριαρχάριο Μπαίνουμε μαύροι και βγαίνουμε κοράκια βγαίνουμε. Το κοράκι ξέρεις είναι μαύρο κατά μαύρο. Μπαίνουμε μαύροι και βγαίνουμε πίσω. Βγαίνουμε. Δεν είσαι δεν λε δε λες με τον άντρα σου. Δεν λες με τα παιδιά σου. Δεν λες τι έκανε ο δεσπότης. δε λες τι έκανε ο πατριάρχης. Δεν λες τι έκανε ο βουλευτής. Δεν λες, δεν μου την τηλεόραση τώρα όταν βγαίνει αυτός που δεν σε εκφράζει που δεν σου αρέσει. Δεν τη δε μου τζώνεις. Δεν βρίζεις. Δεν βλαστιμάς. Δε λες ένα σχορό, σωρό. σορο Βρωμοκουβέντες. Συσβάρω σου. Δε λες. Πόσα είπες. Πόσα είπες αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είπα, σα τα ξαναπεί. Μασώνει. Είδατε τι σημαίνει μασ που εμείς μας καλεί εκκλησία να προσευχηθούμε, να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, μας έβαλαν τις εκλογές, μας έβαλαν να μας μαγαρίσουν, να μας μαγαρίσουν. Όλα αυτά, όλα αυτά, τα αποβράσματα των μασονικών στον; Γι' αυτό σας είπα, αύριο που θα πλησιάσετε, κάντε το σα. Κανένανε, Κανέναν, κανέναν, κανέναν, κανέναν, άκυρο. Άκυρο! Κανέναν! Κάντε το σταυρό σας! Μη, μη βουτήξετε τα χέρια σας! Αυτή είναι η δικιά μου σύσταση. Σας κάνω προεκλογική ομιλία τώρα. Μη βουτήξετε τα χέρια σας! Μη μαγαρίσετε τα χέρια σας με κανέναν από δάχτους! Διότι όλοι είναι πάρ' τον ένα και πάρ' τον άλλο! Όλοι! Μη μαγαρίσετε τα χέρια σας! Κατάκριση άλλο φοβερό αμάρτημα ποιος δεν κατακρίνει ποιος δεν κοτσουμπουλεύει και αφήσαμε το λόγο του Θεού που είπε μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε και ενώ γαρ κρήματι κρίνετε κρυθήσεστε πώς τον κρίνεις τον άλλον αυστηρά με αυστηρότητα θα σε δικάσει ο Κύριος Μεθάμεο και δεν περνάς με τίποτα μέσα με Δε τίποτα δεν περνάς με τίποτα δεν περνάς. Γι' αυτό τι λένε οι Άγιοι Πατέρες πάντα για τον άλλον να έχεις μια καλή κουβέντα να πεις. Πάντα. Πάντα. Ας είδες κάτι κακό. Ας είδες κάτι βρώμικο. Ας είδες κάτι που δεν. Κάτι επιλείψιμο. Εσύ πες την καλή κουβέντα. Καλός άνθρωπος. Καλή ψυχούλα. Ε, τον πειράζει ο δαίμονας. Τι να κάνω. Και εμένα με πειράζει. Δεν το κατηγορήσεις. Για να μην σε κατηγορήσει ο Κύριος Μετάβριο. Να λοιπόν ποια είναι η γλώσσα μας αγαπητή μου αδελφή. Να ποια είναι η γλώσσα μας αγαπητή μου αδελφή. Ας προσέξουμε, ας φοβηθούμε το φοβερό αυτό θηρίον που βρίσκεται μέσα στις, στο στόμα μας που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λέει, ξέρετε, τι λέει Ο Κύριος λέει στη γλώσσα έχει βάλει διπλό φράχτη Ο ένας φράχτης είναι τα δόνια και ο άλλο φράχτης είναι τα χείλη όταν είναι λέει να μιλήσεις πει τα χείλη σου. Θέλει να βγει η γλώσσα, άξο, δάκωσέ έτυνε! δάκωσέ έτυνε να την κόψεις. Να ματώσει. Να μην γίνει το χαρτίρι τη. Επομένη γλώσσα μπαίνει στον παράδεισο. Με τη γλώσσα σου όμως την κακιά γλώσσα, την πονηρή γλώσσα, τη γλώσσα σκορπιό, τη γλώσσα φίλη δεν παίγει στον παράδεισο. Γι' αυτό χίλιε φορέ χωρί γλώσσα στον παράδεισο. Τελειώνω εδώ. Και εύχομαι ο Κύριος, στο υπόλοιπον αυτό της Αγίας της αρακοστής που ήδη έχουμε περάσει το μέσον της, να προφυλάξει και τη γλώσσα μας, τον μεγάλο αυτό, τον υπαριθμό, ένα κίνδυνο της σωτηρίας μας, να μας προφυλάξει ούτω ώστε καθαρισμένοι και από τις τροφές, αλλά καθαρισμένοι και από τα αμαρτήματα της γλώσσης, να εγγύσουμε το Άγιο Πάσχα, Καθαροί ψυχείτε και σώματι, εις δόξαν Πατρός Υιού και αγίου, αγίου Πνεύματος, εις αιώνας Αμήν. Ναι, ναι, ακούω. το θέμα, όταν διαπιστώνει, ότι που Διδάφματο ο ιερέα. Σαν χριστιανός εγώ πώ μπορεί να συμπεριφερθώ σε αυτό. Πρέπει that's να διορθωθεί. Με τι τρόπο πρέπει να διορθώνονται. Μα λέει ο κύριο πώ διορθώνονται, αγαπητοί μου. Καθίστε λίγο, καθίστε. Μια στιγμή να δώσω μια απάντηση. Ο κύριο εδώ κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση. Πολλέ φορέ βλέπουμε λάθη και στου ιερεί, βλέπουμε λάθη και στου χριστιανού. Μα λέει ο κύριο πώ πρέπει να ενεργήσουμε. Αν ανοίξετε την αγία γραφή, λέει. Το πρώτο που έχει να κάνει, προσέξτε εσεί, για σα το λέω. Το πρώτο, πρώτο βήμα είπαγε και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Θα πα και θα βρει τον ίδιο να του μιλήσει. Εάν σου ακούσει, λέει ο κύριο, εκέρδισε τον αδελφό σου. Εάν δεν μη ακούσει, εάν του πει κάτι και δεν σε ακούσει, σε παραβλέψει, σε παραθεωρήσει, ή πάρε λέει και ένα μάρτυρα μαζί σου και άλλον έναν χριστιανό, πάρε ένα αδελφό και ξαναπηγαίνετε. Ξαναπες του, παππούι με δίδαξες αυτό, αλλά δεν είσαι τάξης. Αν πάλι δεν σε ακούσει, τρίτο βήμα. Πες το στην Εκκλησία, στην Εκκλησία, στον Δεσπότη, κάνει. Εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσει, έστωσε ο Σπερ, ο Εθνικός και το Λόγιος. Α, Άστο, μην του ξαναμιλήσεις. Αλλά όχι να πιάσεις το κουτσομπολιό.